Καλικάντζαρος της Πατακιούς Από τις αναμνήσεις της σας Καθάριου Πόπης Σήμερα λοιπόν θα σας πάω στο 1917 Παραμονές Χριστουγέννων με χιόνι διουμπόγια Όπως λέγανε τότε για το πολύ το χιόνι Και πρώτα θα σας βάλω στο κλίμα της γειτονιάς που είναι πάνω και αριστερά από την εκκλησία της Μητρόπολης. Κάποτε στα παιδικά μου χρόνια ήταν και δική μου γειτονιά και εγώ τα ξέρω από διηγήσεις των παλαιοτέρων και της μάνας μου. Μα τώρα πια όλοι αυτοί έχουν φύγει για το αιώνιο ταξίδι. Το ζυζάνιο και φαρσέρ της γειτονιάς ήταν η ζωή Αλμπάνη του Χρήστου. Απέναντι από το σπίτι της ζωής, ήταν το σπίτι της χείρας Κομπότη. Ένα τεράστιο, το πίσω μέρος όλο γκρεμισμένο και τόσο παλιό από την εποχή της τουρκοκρατίας. Τα χαγιάτια του τεράστια, από τη μια άκρη ως την άλλη. Και επικοινωνούσαν με ξύλινες κάλε εξωτερικές, άρχιζαν απ' Στο δρομό, χωρίς πόρτα κάτω Όποιος ήθελ ανέβαινε και στο δεύτερο όροφο επάνω Τα χρόνια εκείνα, οι γυναίκες προπαντός Ήσαν αγράμματες ή ίσα ίσα που συλλάβηζαν διαβάζοντας Άδολες, ευκολόπιστες, πίστευαν σε κάθε δοξασία Στα φαντάσματα, στους βρικόλακες, στους καλικάνζαρους Έλεγαν μάλιστα ότι σε εκείνο το σπίτι ψηλά και σε ένα δωμάτιο μισογκρεμισμένο έβγαινε τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ένα σαράπις καθόταν απάνω σε έναντιβάνι και κάπνιζε τσιγάρο και να είναι αυτός ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών φώναζαν λοιπόν οι μανάδες Μην πάτε εκεί, γιατί τα βγει ο Δίπλα σε αυτό το σαράι της Κομπότενας είναι το ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου. Η Κομπότενα λοιπόν έλεγε στις άλλες γειτόνισε. Μαρί Φιουρού, ψέστα ψέστα άξα τον Άγιο Μήτρο να ανιβαίν μετάλογου του καλδιρίμ Τα κατού τα κατού του να περνάει από τους στενόμ και να μπαίνει στην κλισάρα Μήτρο λέγανε τον άντρα τη. ε τότε, λοιπόν... «Μήτρος ήταν και ο Άγιος, Άγιο Μήτρο μεγάλη χάρης» έλεγε πάντα. Απέναντι από αυτό το σπίτι ήταν το σπίτι της ζωής και κολλητά αλλά χαμηλά το σπίτι της θίας της ζωής, της χείρας Πατακιά. Όλα τα σπίτια τότε είχαν τζάκια και βάζανε και ένα τρίποδα σιδερένιο στη φωτιά, τη λεγόμενη σίδηροστιά και πάνω τον τέντζερι και έτσι μαγειρεύαν Στο χαμηλό σπίτι της πατακιούς Η καμινάδα από τον τζάκι ανέβαινε πολύ ψηλότερα Κολλητή στον τοίχο του σπιτιού της ζωής Έφτανε ως τη σκεπή ψηλά και εξήχε πάνω τη σκεπή Όσο ψηλότερα πάει η καμινάδα Το φουγάρο δηλαδή Τόσο ευκολότερα βγαίνει ο καπνός Ήτανε και συγγενείς η Πατακιού με τη μάνα της ζωής. Η μάνα της ζωής άλλη αγαθιάρα από εκεί. Όλη μέρα να κάνουν παρέλαση τα άρρωστα μωρά και παιδάκια της Λιβαδιάς για μα ότι τα είχαν ματιάσει. Έπαιρνε η Αλμπάνενα τρία σπυριά χοντρό αλάτι στα τρία δάχτυλά της, να γητέψει το παιδί και άρχιζε να λέει τα ξόρκια. Για να διώξει την αρρώστια του παιδιού ξεκίναγε λοιπόν. Ο Χριστός και η Παναγιά πηγαίναν στο βουνό να κόψουν ξύλα. Στο δρόμο που πηγαίναν αντάμωσαν την αβασκαντήρα. Αβασκαντήρα, αβασκαντήρα, που πα. Πάω να πιω το αίμα από το τάδε παιδί. Να μην πας να πιες το αίμα από το τάδε παιδί. Κι τα, τα λοιπά, Όταν τελείωνε. Έριχνε στη φωτιά με στο τζάκι του αλάτι. Φυσικά το αλάτι έσκεγε σαν προσόλες προ όλε τι κατευθύνσει με κρότο, ήταν και επικίνδυνο να βγάλει καναμάτι. Έλεγε τότε η γιαγιά αλμπάνενα, Πω πω, έσκε σου πιδάκι από το κακό του μάτ, βασκαμένο ήταν η του μανάρι, Άιντι τώρα θα γίνει καλά. Τύχαινε, πετώντα τη φωτιά το αλάτι, να μην τα καταφέρει. Να πέσει μέσα στη φωτιά Είχε στα μάτια καταράχτη και δεν έβλεπε καλά Περίμενε λοιπόν να ακούσει τα μπαμπούμ Και όταν δεν άκουγε τις κροτίδε και τον οριμαγδό του αλατιού Έλεγε στη μάνα Άι ήταν λίγο αβασκαμένο Κάνε το σταυρό και είναι καλά Μέχρι να πάει στο σπίτι θα γίνει καλά και πανέρχομαι στο φουγάρο της Πατακιούς Κάποτε φύσηξε δυνατός αέρας Όταν ήταν άνοιξη και καλοκαίρι το ζεστό αέρα τον λέγανε Μέγα ο Τρελομέγας το χειμώνα τον κρύο αέρα τον λέγανε Τρικαλίτη Φύσηξε λοιπόν ο Τρελομέγας και όπω ήταν σαφρό το φουγάρο τις πατακιούς κόπηκε στα δύο Και τα πάνω τμήμα το πήρε ο αέρας Το κάτω τμήμα έμεινε γερά καρφωμένο Μέχρι τα δυο παράθυρα της Αλμπάνενα. Ήτανε δεξιά αριστερά παράθυρα Και στη μέση του τείχου η καμινάδα κομμένη Και όταν άνοιγαν οι σε τα παράθυρα ε τότε όλος ο καπνό της Πατακιούς ήτανε μέσα στο σπίτι Η ζωή έλεγε στη θεία της Χιά, φτιάξε την Καμινάδας Τώρα σιγά, αυτό τι μάρανε την Πατακιού Χίρα με δυο παιδιά δώδεκα χρόνων Τον Κώστα και το Γιάννη και αγρότησα να διορθώσει την Καμινάδα Η ζωή πάντα Πιά φτιάσει την καμινάδας γιατί θα πάθεις χνερ Παραμονές λοιπόν Χριστουγέννων Παίρνει ζωή ένα βρακάκι παιδικό Παίρνει και δύο κάλτσες παιδικές βελόνα, κλωστή Πάει κρυφά στον απάνω αχυρώνα Και ράβει τις κάλτσες γύρω γύρω στα ποδονάρια του βρακιού Και το γεμίζει πίτουρα Έγινε έτσι σαν μισό ανθρωπάκι Δεν από τα πάνω μέρος κοινεί Περιμένει να σουρουπώσει Ε και το χειμώνα ανοιχτώνει γρήγορα Ανοίγει το ένα παράθυρο, Αυτό της κρεβατοκάμαρας δεν ήταν μέσα κανένας Όλοι ήταν στο καθιστικό στο τζάκι Ξαπλώνει και αυτή με την κοιλιά πάνω στο παράθυρο Βγάζει το μισό κορμί της έξω ...και προσπαθεί να φτάσει την καμινάδα. Άρχιζει σιγά σιγά να κατεβάζει το ανθρωπάκι... ...κρατώντας το σκοινί με το δεξί το χέρι. Από κάτω, αμέρι πατακιού, γάνιζε μπακαλιάρο. Καθόταν μπροστά στο τζάκι, σε ένα χαμηλό καμνάκι. Δεξιά και αριστερά... Στα καναπεδάκια δίπλα στο τζάκι, τα λεγόμενα μεντεράκια, ήτανε τα δυο παιδιά της. Ζεσταίνονταν στο τζάκι, περιμένοντας να γανίσει η μάνα τον μπακαλιάρο για να φάνε. Εκεί λοιπόν που τηγάνιζαν τον μπακαλιάρο, ακούνε μέσα από τον τζάκι ένα χουρχούρ. και ξαφνικά... Βλέπουν πάνω από το τηγάνι να χοροπηδούν δύο ποδαράκια. Εφανταστείτε την τρομάρα τη πατακιού και των παιδιών τη. Πετάει το τηγάνι κι ο ένα απάνω στον άλλονε να τρέχουν πιο τα βγει πρώτο έξω. Οι σκάλε του σπιτιού ήταν γεμάτες χιόνι, πέτρινε σκάλες του καιρού εκείνου που κατέβαζαν στην αυλή. Ούτε είδαν πω τι κατέβηκαν στο σκοτάδι. Κουτρουβαλώντα με στο χιόνι και ουρλιάζοντας. Βουήθεια, βουήθεια! Ένα καλικάτζαρο, βουήθεια! Ακούσαν όλοι οι γείτονε, βγήκαν όλοι με στο χιόνι, να ρωτάν: Πού είναι ο καλικάτζαρο? Χουρέψε το τζάκι, τον είδαμε. Να λέει πατακιού, κι γήτη να κλαίνει γοερά. Όλοι οι γειτονιά στο πόδι, να έχουν τουρτουρήσει από το κρύο, και δεν τολμούσε κανένα να μπει στο σπίτι. Οι γειτόνισσες βρήκαν κάτι κεραμίδια σπασμένα, έριξαν λιβάνι και τάναψαν, τάπλωσαν στην αυλή κατά διαστήματα, αλλά πιο πάνω από τις κάλες δεν τολμούσαν να ανεβούνε. Αρχίσανε μάλιστα να ψέλουν και τροπάρια για να φύγει ο καλικάντζαρος, γιατί οι φίμες λένε πως οι καλικάντζαροι φεύγουν όταν αγιάζει ο παπά στα σπίτια την παραμονή των φώτων. Έρχισαν όμως να σχολιάζουν Μήπω ο παπάς δεν πήγε να γιάσει το σπίτι στην περασμένη γιορτή των φώτων Ο παπάς βέβαια πάντα ξεκίναγε πρωί την παραμονή των φώτων με το λιβανιστήρι στο χέρι και δίπλα του ένα πεδάκι. Αυτό κρατούσε έναν τένεκέ σαν από κονσέρβα αρκετά μεγάλο Του είχαν ανοίξει στα πλάγια δύο τρύπες. Και με δυο σκηνάκια κρεμασμένο τον βαστούσε το παιδί σαν και εκεί μέσα έριχναν οι γυναίκες τα χρήματα για τον παπά και τη χρήματα πενινταράκια και δεκαρούλες. Αλλά ήταν δενεκές με τα σκηνιά, εφεύρεση των παπάδων, πρώτον για να μην είναι τα χέρια του παιδιού κοντά στα λεπτά και δεύτερον, να ακούει ο παπάς το θόρυβο των χρημάτων που πέφτανε μέσα στον Τενεκέ Γιατί από τον ήχο ήξερε αν ήταν πενινταράκι ή ήτανε δεκάρα Κι αν η νοικοκυρά ήτανε τσιγκούνα και δεν έριχνε τίποτα Και δεν άκουγε θόρυβο ο παπάς να κάνει τριν τριν μέσα στον Τενεκέ Θύμωνε και δεν ξαναπήγαινε στο ίδιο σπίτι την επόμενη χρονιά Ρωτούσανε λοιπόν την Πατακιού Μαρή Πατακιού, θυμάσαι να ήρθε ο παπάς να βουγιά στο σπίτις τα περασμένα φώτα Η καημένη Πατακιού είχε χάσει τα αυγά και τα καλάθια που λέγανε τότε Που να έχει μυαλό να θυμηθεί Λέγαν λοιπόν γύρω, Ά, η γύρω Άι Μαρή, δεν θα έρθει ολόπαπας, αν δεν φταίει αυτός, φταίει δέσποτα, που του έκανε η παπά τι νογάει αυτός από γράμματα της εκκλησάς. Τις προάλλες του φωτιάξαν στο σπίτι γαρέφος του νικολού, να παντρέψει τη χατέρατς και αντί να ψέγει τα γράμματα για το γάμο είχε ανακατώσει τα βιβλία και ψέγει τα γράμματα για τις κηδεί. Και φουγιάξαν οι γυναίκες. Όχι αυτά παπά, στα άλλου βιβλίου να διαβάζεις. Τέτοια ριζιλίκια. Άι στο διάτανο θα μάθηκα μια κολά να ψέρνει. Όλοι τρέμανε από το κρύο. Έφτασε και η χωροφυλακή που ήταν τότε πιο πάνω από τη Μητρόπολη εκεί στην ανιφορά. Τώρα είναι το σπίτι του Φούκαρά Αλλά κι αυτοί ακόμα δεν τόλμαγαν να μπουν στο σπίτι Σε μια στιγμή ο πατέρας της ζωής λέει στη γυναίκα του Δεν λες εκείνο του θηλυκό του κόμμα που είναι δεν το βλέπω Κάτι υποψιάστηκε πάει στο σπίτι του μπαίνει στο δωμάτιο και βλέπει τη ζωή ξάπλα, μπρούμητα στο παράθυρο, να χορεύει το σκηνή ξενιασμένη Την αρπάζει, το τρώει το μπερδάκι Τρώμαξε τελικά η Πατακιού και τα δυο παιδιά της να μπουν στο σπίτι και αρέτο, η μεργούπενα, να φωνάζει στον πατέρα τη ζωή. Αμάν ρε μου το θηλυκό σπέχεις, αυτό παιδί δεν είναι θηλυκό, είναι και η ζωή, παρόλο το σοπάνι πέφαγε, έλεγε από μέσα της. Την άλλη φορά θα τα πούμε μεργόπενα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους και όλες. Χρόνια πολλά.